Αριστερή κυβέρνηση Ναι βεβαίως αριστερή κυβέρνηση Αλλά αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης Πρωτοφανούς κρίσης Και πολύ καλά έκανε και μας το θύμισε αυτό Καταρχήν να μάθουμε, μάθαμε Επαναβεβαιώσαμε χτε βράδυ, στο ξενύχτη αυτό το άδικο, ότι είναι αριστερή κυβέρνηση. Είναι πολύ θετικό να το έχουμε στο νου μας γιατί αυτό ο τόπο έχει ανάγκη από τέτοιε κυβερνήσει. Δεύτερον, ότι είναι αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκε κρίση. Δεν είναι αριστερή κυβέρνηση γενικότερα. Αυτά τα είπε ο Αλέξη Τσίπρα σχετικά στην αρχή τη συνέντευξη. Μπορείτε να το προλάβω αν δεν σα πει ύπνο στην πορεία. Για να πει ότι δεν θα εφαρμόσει αριστερό πρόγραμμα, γιατί ναι, δεν είναι μια αριστερή κυβέρνηση, αλλά έχουμε συνθήκε κρίση. Και ω γνωστόν. Οι αριστερές κυβερνήσεις εφαρμόζουν δεξιό πρόγραμμα σε συνθήκες κρίσης. Δεν εφαρμόζουν οτιδήποτε αριστερό. Είναι μεν αριστερές, αλλά δεν εφαρμόζουν κάτι αριστερό όταν έχουμε συνθήκες κρίσης και έκτακτες συνθήκες. Έτσι γίνεται στο μυαλό βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα. Οι αριστερές κυβερνήσεις δηλαδή, πάντα στο, σύμφωνα με το μυαλό του Πρωθυπουργού μας, είναι για να... Λειτουργούνε και να εφαρμόζουν προγράμματα στην ευμάρεια. Όταν όλα πάνε καλά, όταν όλα πάνε δύσκολα, δεν είναι οι αριστερέ κυβερνήσει αυτέ που δίνουν λύση, άρα δεν χρειάζονται οι αριστερέ κυβερνήσει. Κάπω έτσι το είπε, ίσω και χειρότερα. Ε, το έλεγε συνεχώ, αλλά κρατάμε το θετικό ότι είναι αριστερή κυβέρνηση. Ναι, βεβαίω, αριστερή κυβέρνηση. Αλλά αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκε κρίση. πρωτοφανούς κρίση. Και όταν λοιπόν βρίσκεται σε συνθήκε πρωτοφανού κρίση. Βεβαίω έχεις τις απόψεις σου και βάζεις τις κόκκινες γραμμές σου όμω Όμως κοιτάς το τέλος της ημέρας Τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει περιθώρια ευελιξίας Να ευνοήσει τα εθνικά συμφέροντα Δεν ζω εσένα ούτε λεπτό. Τι κάνει νιά ως κεραμίδια Η γάτα η Η κυρία Τασία είναι ηλίθια, είναι αδαή. Αυτό με την κυρία Τασία τα άπχωσε χοντρά. Για την κυρία Τασία συνεχώ, δεν ξέρουμε για ποια κυρία Τασία, έλεγε ο Πρωθυπουργό. Για κάποια κυρία Τασία, προφανώ γνωστή του, ίσως να είναι αυτή που είχε το σπίτι. Δεν καταλάβαμε, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Οι αριστερέ κυβερνήσει στι συνθήκε κρίση δεν εφαρμόζουν το αριστερό του πρόγραμμα. Κρατάνε τι κόκκινε γραμμέ του, κρατάνε την ιδεολογία του, αλλά δεν εφαρμόζουν το αριστερό του πρόγραμμα γιατί αυτό είναι για άλλε Εποχές. Εφαρμόζουν το πρόγραμμα του Τόμψεν, όμω δεν μα το είπε αυτό, ή του Σόιμπλε, ή ένα μνημόνιο που το έχουν επεξεργαστεί άλλοι. Πολύ καλά για μα, χωρί εμά. Επίση, ένα άλλο ερώτημα γύρω από όλα αυτά. Πέρυσι, τέτοια εποχή, και πρόπευσι, τέτοια εποχή, δεν ήξεραν ότι έχουμε συνθήκε κρίση. Γιατί μα έλεγαν και λανσαριζόντουσαν και οι ίδιοι ω αριστερή κυβέρνηση που χρειάζεται οπωσδήποτε ο τόπο για τα δύσκολα, αφού για τα δύσκολα δεν είναι όπω λέει ίδιο. Ερωτήματα που έχουν απαντήσει, τα θέτουμε έτσι, επειδή είμαστε κι εμεί ξενυχτισμένοι από το χθεσινό. Χαζοξενύχτη θα το έλεγε κάποιο, γιατί δεν μα προσέφερε τίποτα νεότερο. Ένα πρωθυπουργό μίλαγε τρει ώρε εκεί, τέσσερι πόσε μίλαγε, και δεν προσέφερε κάτι νεότερο στην ενημέρωσή μα, στην άποψή μα, παρά μόνο ότι δεν έχει καμία επαφή με την ε, κοινωνική ζωή και την ε, ζωή έτσι όπω εξελίξετε έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Και ότι είναι ικανό να πει τα πάντα, μα τα πάντα όμω για να δικαιολογήσει αυτό που έχει. Στο μυαλό του. την έχει πουλήσει όπως ο ίδιο είπε, την ψυχή του στο διάολο. Μπορεί αν χρειαστεί να συναντήσω και το διάβολο. Και εγώ θα του την ψυχή μου. ιδίω τώρα που έχω θέση εξουσίας. Θέλω σου να μείνω. Θέλω σου να γίνω. Εγώ θα του την ψυχή μου. ιδίω τώρα που έχω θέση εξουσίας. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, η γάτα η Μαλαίου. Η γάτα η Μαλαίου. ετοιμαζόντουσαν να έρθουν την άλλη μέρα στο Μαξίμου και να το καταλάβουν. Τώρα που η χώρα είναι σωσμένη, Σε οι τράπεζε ανακεφαλοποιημένε μιλούν Φίλου για ειδικά είτε, δικαστήρια. Ποιοι ετοιμαζόντουσαν να καταλάβουν τα, το Μαξίμου. Δεν θυμάστε, δεν θυμάστε τα, τα Twitter του κυρίου Τζίμερ και όλων αυτών που έλεγαν Να πάμε την επόμενη μέρα στο Μαξίμου, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Ξεχάσαμε το κλίμα εκείνη τη εποχή. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργό τη χώρα τη Ελλάδα αυτό το τελευταίο. Πέρα από τα προηγούμενα που θα πουλήσει την ψυχή, που είναι και λίγο μοντάζ αυτό. Το τελευταίο είναι κανονικό λόγο, όπω ακριβώ τον βίωσε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Βίωσε το σκηνικό το τότε. Πέρυσι δηλαδή είχε γράψει όντω ο Τζίμερο, κάτι να πάμε την επόμενη μέρα. Αλλά ότι θα χρησιμοποιούσε ο Πρωθυπουργό ω άλοθη, ω επιχείρημα, το τι είχε γράψει ο Τζίμερο, ο Τζίμερο τώρα, και αυτό θα το έκανε επιχείρημα για να μα αποδείξει ότι κινδύνευε γενικότερα και κάτω από ένα βάρο πιέσεων. Πήρε τι συγκεκριμένε αποφάσει, νομίζω ούτε αγέννητο, όχι καν παιδί δημοτικού ή υπεαγωγείο, ούτε αγέννητο μωρό δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τόσο χαζή δικαιολογία για να πείσει. Αυτά είναι τα επιχειρήματα του Πρωθυπουργού, ξαναλέω, του ηγέτη που είναι υπεύθυνο, σοβαρό, διαχειρίζεται τύχε εκατομμυρίων σε μια πάρα πολύ κρίσιμη, την πιο κρίσιμη στιγμή και γίνεται και συνεχώ κρισιμότερη. Δεν θα μπορούσε κανεί να διανοηθεί ότι κάποιο τα κατέφευγε στο tweet, όχι στο Twitter, στο tweet του Τζίμερου για να δικαιολογήσει. Πιέσει, επιθέσεις κατά του Μαξίμου, μια δύσκολη κατάσταση για να αναγκαστεί να πάρει τις αποφάσεις που πήρε. Χθε βράδυ μάθαμε ότι έχει και σπαθί και το οποίο δεν έχει και μίγα. Τιμώ απόλυτα την άποψή του για το αν έπρεπε ή όχι να υπογράψουν. Αλλά δεν δέχομαι επί του πεδίου μίγα στο σπαθί μου. Δεν δέχομαι επί του ηθικού πεδίου μίγα στο σπαθί μου. Δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου σε αυτά τα θέματα. Και ο Καραμάλη, ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, το είχε πει κάποτε τότε που τα βατοπέδια παίρναν και δίνανε. Ε, το επανέλαβε και ο Τσίπρας, αν ψάχνουμε καλύτερα θα βρίσκαμε και άλλους. Νομίζω όλοι οι πρωθυπουργοί το έχουν δηλώσει αυτό ε, τα τελευταία 20-30 χρόνια, δεν δέχονται καμία απολύτως μήγα στο σπαθί τους. Από σπαθί έχουν καθαρό, αλλά νομίζω και οι μήγες δεν τολμάνε να πάνε στα συγκεκριμένα σπαθιά, προτιμούν αντίστοιχα άλλα, που έχουν και την ίδια ε, κατάληξη, την περίφημη ομοιοκατάληξη. Ε, Είναι αριστερό, δεν μπορεί τώρα στι συνθήκε κρίσης να εφαρμόσει ακριβώ αυτό το αριστερό που έχει στο νου του. Το δεχόμαστε όλο αυτό ω πρόταση και ω έννοια. Όμω παρόλα αυτά, όπου βρεθεί, και χθε βρέθηκε στον Χατζ απέναντι, ρωτάει του πάντες να του πούνε μια αριστερή πολιτική να εφαρμόσει. Η ανεργία στη χώρα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελστάτ πήγε από το 26% στο 24,5%. Εγώ δεν μιλάω για success story, αλλά αυτά δεν γίνανε τυχαία. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε την έγνοια μας, κυρίως, στους πιο αδύναμους. Ρίξε μου μία ασφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχισε! Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Αν εσείς έχετε να μου προτείνετε έναν άλλο τρόπο, πιο ριζοσπαστικό και πιο αριστερό να βγούμε από την κρίση, παρακαλώ να τον καταθέσετε. Δεν είναι η δουλειά μας. αυτή. Έξω... Αν εσεί έχετε να μου προτείνετε έναν άλλο τρόπο, πιο ριζοσπαστικό και πιο αριστερό να βγούμε από την κρίση. Δέχτηκα τηλεφώνημα από τον, α, στο κινητό μου από τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν Κλονκ Γιούγκερ, ο οποίος α, θέλησε να μου μεταφέρει ότι α, η κυρία Τασία είναι ηλίθια, είναι αδαή. Ο Γιούγκερ μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα έπαιρνε τηλέφωνα για να του πει τι ακριβώ είναι η κυρία Τάση. Πείτε μου εσεί αν έχετε αριστερό πρόγραμμα για να εφαρμόσω. Ο ίδιο το έχει βάλει στην άκρη γιατί ενώ είναι αριστερό, όπω είπαμε, δεν μπορεί λόγω κρίση. Αλλά ρωτάει όπου βρεθεί και όπου σταθεί κάποιον να του πει ακριβώ το αριστερό πρόγραμμα, αν έχει κάποιον καλύτερο να το εφαρμόσει. Ο άνθρωπο δεν έχει καμία απολύτω αντίρρηση. Ενώ συμβαίναν αυτά, ε, άλλη μια έφοδο είχαμε σε, βουλευτή, σε γραφεία βουλευτή. Έγινε στην Κορινθία, πήγαν οι αγρότες εκεί Μπούκαναν πάλι σε ένα γραφείο, όπως, γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, Όπως συμβαίνει συνήθως τον τελευταίο μήνα ε, Ρουτίνα πια έχει καταντήσει Δεν θα στεκόμασταν Ο βουλευτής είναι ο κύριος Γιώργος Τσόγκα Από την Κορινθία Είναι απέναντι του οι αγρότες Του λένε τα δικά τους Και αυτός λέει την περίφημη ατάκα Η δέσμες είναι σε αυτό που σου λέω Θα κάνω αυτό, θα προσπαθήσω. Έλα που τελείπω την έκρισε Και εσύ Έχει ξεν... για, ε, και για η, είναι σε αυτό που σου λέω θα κάνω αυτό θα προσπαθήσω. Έλα από την έχεις Πληροφορούμαστε εδώ από έναν βουλευτή, δεν είναι όλοι, είναι ένα, αλλά είναι και ο τρόπο σκέψη, όχι μόνο του βουλευτή, πολλών άλλων και όχι μόνο βουλευτών, ανθρώπων και γενικότερα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο πρόεδρο έχει δεσμευτεί, έλα όμω που τελούμε υπό την έγκριση του Τόμσεν. Πολύ ωραίο, ελληνικότατο, πατριωτικότατο, ε, υπερήφανο, υπερήφανη απάντηση του βουλευτού προ του αγρότε. Τον κράξανε, δεν αφήνουμε τα κραξίματα γιατί είναι και λίγο χλοβοή. Αλλά μια που τελούμε υπό την έγκριση του Τόμψεν, δεν ρωτάμε και τον Τόμψεν, μήπω έχει κάποια αριστερή πολιτική να εφαρμόσουμε, γιατί από ό,τι είδα χτε όπου βρισκόταν, είχε μια αγωνία γενικότερα να μάθει μια αριστερή πολιτική για να την εφαρμόσει, επειδή είναι αριστερό κόμμα, όχι για άλλο λόγο. Έκανε και διακήρυξει. Θέλω λοιπόν να πω ότι για μα η επιτυχή και έγκυρη ολοκλήρωση τη αξιολόγηση είναι ο δύσκολο κάδο τον οποίο πρέπει να περάσουμε για να γυρίσουμε σελίδα, για να γυρίσει η ελληνική οικονομία σελίδα. Και αυτή την ώρα, το μόνο που με απασχολεί, αν θέλετε, κλείνω τα αυτιά μου σε σιρήνες, και το μόνο που με απασχολεί είναι η χώρα να έχει δώσει την κοινωνική της συνοχή, να την έχει διαρρήξει, να έχει ενδώσει σε πιέσει για παράλογες απαιτήσεις. <Τι> Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Η γάτα η Νιάου. Αλίκη, τι λέγανε τη γάτα η Μαλαϊόν, μόλις την ακούσατε, δεν το είχε αποκαλύψει ο ψυχάρης εκεί στο δημοσίευμα. Το λέμε εμείς εδώ, ήταν η Αλίκη, η γάτα η Μαλαϊόν που είναι πανταχού παρούσα... Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κάποιο πρέπει να προειδοποιήσει για όλα αυτά που έρχονται. Γιατί, από ό,τι έχετε καταλάβει, τα χειρότερα είναι μπροστά. Κάθε μέρα έρχεται κάτι που δεν το περιμέναμε, δεν το είχαμε φανταστεί, δεν το είχαμε φανταστεί έτσι ακριβώ. Να είναι καλά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φροντίζει για να έχουμε εκπλήξει συνεχώ, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, αλλά από ό,τι διαβάζω και σε όλου του υπόλοιπου χώρου τη Ήπειρου μα. Αυτό που θα μα προειδοποιήσει, ευτυχώ βγήκε στο συνέδριο του ποταμιού, είναι ο Γιώργο Παπανδρέου. Μίλησε και αυτό εκεί. Την τελευταία περίοδο έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη του πλανήτη, την Κίνα, την Ινδία, Σήμερα έρχομαι από τις Βρυξέλλες. Από παντού έρχεται το ίδιο μήνυμα και θέλω αυτό να το τονίσω. Προσοχή, κίνδυνος. Προσοχή, κίνδυνος. Έρχεται ο κίνδυνο. Δεν είπε ποιο, δεν είπα από πού, αλλά έρχεται ένα κίνδυνο. Είναι καλό να ακούμε τον Γιώργο Παπανδρέου, τουλάχιστον να έχει μια χρησιμότητα στον τόπο. Να λειτουργεί ω αλάρμ. Θα τον έχουμε εκεί κάπου καρφωμένο, σε έναν τοίχο, σε ένα ταβάνι, και θα αναβοσβήνει και θα λέει Προσοχή, κίνδυνο. Προσοχή, κίνδυνο. Την άλλη Δευτέρα είναι Καθαρά Δευτέρα. Έρχεται το Πάσχα σε 40 μέρε από την Καθαρά Δευτέρα. 48 νομίζω, από την Καθαρά Δευτέρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Οπότε μετρήστε μια εβδομάδα τώρα άλλες 40 και άλλες 8. Όλο αυτό το σύνολο είναι μια ωραία αντίστροφη μέτρηση γιατί τελειώνουν τα βασανά μας. Λέτε ότι μπορεί να τελειώσουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου με την αξιολόγηση. Λέω και κύριε, κύριε Χατζη Νικολάου ότι Απριλίου, Λέω, κύριε υπάρχει Νικολάου, αγωνία και... στην αγορά μεγάλη. Λέω κύριε Χατζη ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Πάσχα ανάσταση, ναι, κύριε, ναι, κύριε, αρχή, Το πάσχα θα έρθει μαζί με την ανάσταση τη οικονομία. Χριστό ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! τα τα ψέματα! Το Πάσχα θα μαζί με την ανάσταση Χριστός Δεν είναι πάσχα αυτό. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στον ελληνισμό. Το είπε. Χτες, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ούτε έχει πέσει ποτέ έξω στι προβλέψει του. Άλλο δεν μιλάει για πέντε χρόνια μετά. Λέει τι θα γίνει σε ένα-ενάμιση μήνα από τώρα. Το Πάσχα θα σημάνει και την ανάσταση του έθνου. Όχι, με έτσι και όσο αυτό το έθνο δεν είναι για αναστάσει. Το αντίθετο ακριβώ. Θα σημάνει την ανάσταση τη οικονομία. θετικό, το κρατάμε. Πανηγύριση η Ρένα Βλαχοπούλου, την ακούσατε. Η Ελένη Λουκά, λίμνο. Και η Χοροδία από το ψαλτήρι το δεξί, δεν ξέρω ποιου, ναου Νομίζω και όλοι εσεί μόλι ακούσατε αυτήν την πολύ ωραία διαβεβαίωση δήλωση. Εδώ είναι η Όπω κάθε μέρα. 2, 11, 208, 200, Είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο στο οποίο απαντάει το άλλο νούμερο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no. Όλο αυτό στο 54%. Μετά το καιρό βάλτε και ένα μήνυμα για να μην έρθει σκέτο. Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio και στο Twitter σας βλέπουμε και στο Facebook αλλά βασικά αυτοί είναι οι τρόποι. Δεν είναι και λίγοι. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και... Με μια ομολογία του Αλέξη Τσίπρα. Το είχαμε καταλάβει, αλλά είναι αλλιώ να το ακούστε το λέει ο ίδιο ο πρωθυπουργό που εκπροσωπεί το θεσμό, όλου μα, σε αυτά τα κρίσιμα. 24 ώρε, αυτέ τι κρίσιμε στιγμές. Με αυτή την ομολογία πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Το Γενάρη πήρα εντολή για διαπραγμάτευση. Και επειδή έχετε απέναντί σα τον Τσίπρα, και όχι τον Σαμαρά, και όχι τον Παπανδρέου ή οποιονδήποτε άλλον, θέλω να σα πω ότι δεν υπήρχε άλλο πρωθυπουργό παίζοντα. Το μέλλον του ελληνικού λαού. Έχετε για βρει λόγχη βουνά. Κυρία Μέκλε, είναι ηλίθια, είναι αδαγη. Έχετε για ψηλά μου και σου λιώ Θέλω να σα πω ότι δεν υπήρξε άλλο προθυπουργό, παίζοντα το μέλλον του ελληνικού λαού. κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια η γάτα η Μαλαίου Εκείνη λοιπόν τη μέρα, εκείνε τι μέρε, κάποιοι ετοιμαζόντουσαν να έρθουν την άλλη μέρα στο Μαξίμου και να το καταλάβουν. Τώρα που η χώρα είναι σωσμένη, οι τράπεζε ανακεφαλοποιημένε, μιλούν για ειδικά είτε, δικαστήρια. Ποιοι ετοιμαζόντουσαν δεν να πάνε στο Μαξίμου. Δεν θυμάστε, δεν θυμάστε τα, τα Twitter του κυρίου Τζίμερου και όλων αυτών που έλεγαν Να πάμε την επόμενη μέρα στο Μαξίμου, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Ξεχάσαμε το κλίμα εκείνη τη εποχή. Τα ξεχνάμε αυτά, τι πέρασε το Μαξίμου η δημοκρατία τότε Ξέχασε να αναφέρει και την Κότα που πέταξε η κυρία πριν ένα μήνα μέσα Γιατί και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο πίεσης προς το Μαξίμου Και μπορεί να τον αναγκάσουν κάτι τέτοια Να υπογράψει μνημόνια ή οτιδήποτε θέλει ο Τόμς, ο Σόιμπλε Και αυτοί οι φίλοι τη. Ελλάδας Θα ακούσουμε ένα παλιό από τον Αλέξη Τσίπρα Αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα ήταν φρέ ένα παλιό ηχητικό τότε που έκανε τις κρυφές συναντήσεις στις τέσσερις με τον Ψιχάρη δεν τις διέψευσε το ίδιος τι ακριβώς έλεγε στους ηθαγενεί Σιριζέους που ενθουσιαζόντουσαν Θέλω να σας πω κάτι και στις τέσσερις αυτές κρίσιμες αναμετρήσεις δεν πήρα ούτε μια φορά να σηκώσω το τηλέφωνο και να παραπονεθώ Να σηκώσω το τηλέφωνο, να μιλήσω με κάποιον εκδότη, κάποιον ιδιοκτήτη μέσω ενημέρωσης, μεγαλοπαράγοντα της πολιτικής ζωής ή με κάποιον από αυτούς που κάνουν κουμάντο στις τράπεζες. Και ξέρετε κάτι, γι' αυτό και έχουμε σήμερα δύναμη μεγαλύτερη από τα ποσοστά μας. Γιατί δεν μας έχει κανένα στο τσεπάκι του, διότι δεν χρωστάμε σε κανέναν και δεν μας χρωστάει κανένας. Τα χειροκροτήματα εδώ, η δεν είναι ότι ο Τσίπρα έλεγε κάτι ενώ την ίδια ώρα έκανε τις συναντήσεις και κοροϊδεύε αυτού εκεί από κάτω. Ότι ήταν κεντρική επιτροπή, δεν ξέρω εγώ, είμαι η συνέδρια οτιδήποτε. Τα χειροκροτήματα έχουν αξία που χαιρόντουσαν ότι έχουν έναν ηγέτη και πίστευαν μάλιστα αυτά που του έλεγε. Και όχι μόνο αυτοί, ένα ολόκληρο λαό στην πορεία. Ένα ολόκληρο. Το βασικό κομμάτι που χρειάζεται από λαό για να εκλεγεί κάποιο στην κυβέρνηση και να κάνει αυτά που κάνει. Ο λαό, μια που το η κουβέντα. Μάθανε. Μαθαίνω διάφορα. Η ιερά Μονή... η Ιωνία και Φιλαδέλφια. Εκεί τα δικά σα στην Αθήνα. Ναι, ναι. Ζήτησα από το Υπουργείο Παιδεία να μπορούν να μπαίνουν οι ιερεί στα σχολεία για να βλέπουν αν ο δάσκαλο κάνει σωστά το μάθημα των θρησκευτικών Αυτό ή για να βλέπουν αν υπάρχει η εικόνα του Χριστού ακόμα ή όχι. Υπάρχει δίπλα στου εθνάρχε μα, δεν υπάρχει. Άγουμε και του εθνάρχε πάνω. Εννοείται, εννοείται. Εγώ νόμιζα ότι τον τρόπο θα είναι, ξέρω εγώ, ο Μάρξ και ο Λένινιν. Ή ο Έγκελ, ξέρω εγώ. Νόμιζα θα είναι Χριστό, τσ Οι μεγάλοι όλοι. Καθεντικό καμιά ποιότητα, όλο μιτσιτάκι, όλο τσίπρα και τέτοια. Δεν έχουν βάλει και τίποτε άλλο. Και άλλο τα φέρια. Βάλει και λίγο το μυαλό σα δουλεύουν, να περιμένει όλα στο χέρι μου ή η, η ποιότητα κρίνει από ποιου καλούχα του δικτυαου ή από του ποιου βγάζει εσύ για να καλέσει δικωλάω. Καλά, αυτό μην το ψάχνει είναι άλλο καπέλι. Έμα αυτό βγάλατε το αυτό θα καλέσει. Τι Είναι η δικαιολογία άρεφα. Ξέρω εγώ δεν είναι. <laughs> Θε να καλέσει ένα προθυνώ. Και <laughs> κάποιο ότι αυτό <χει> είναι ένα <χει> ποιοτικό <χει> προθυπλό <πρωθυπουργός, χει> θα τον βγάλουμε. Ρωτάσει τι εκκοπέ, ρώτα μα, παιδί μου, Έχουμε εμεί όρεξη να σχολέμαστε με τον Κυριάκο την ώρα, με τον το Σαμαρά πέφτει το επίπεδο της εκπομπής αναγκαστικά στο ΑΔΙΡ. Σ' αγαπάω πολύ γιατί μου πάρει σκέψη στο μυαλό. Έλα να γεια. Η οι... οι... Τρόικα θα παραδεχτείς ένα πράγμα έχει κάνει καλό στην Ελλάδα. Ότι ξεβρακουθήκανε πολύ. Όταν ξεπέρνω βρίσκω πελάτη, αντέχω, Είμαι γουρλής, θέλω ποσοστά θα έχω πει. Είσαι, είσαι, σκολάρα, μεγάλη, γεια Ναι. Φάση σε φάση αξιολόγηση. Επειδή εσεί θα έχετε μονίμω δουλειά λοιπόν, γιατί η δουλειά σα είναι, η λογοκρισία. Η δουλειά μας η είναι η λογοκρισία. Δουλειά μα είναι λογοκρισία από πότε. Όχι λογοκρισία, συγγνώμη, συγγνώμη, λάθο ορισμό. Είναι κριτική στου πολιτικού. Oh. Και θα έχετε πάντα δουλειά. Ξέρετε γιατί. Γιατί το παρόν πολιτικό σύστημα είναι τόσο σαθρό και τόσο ελλειπέ σε προσωπικότητε δεν θα μείνετε ποτέ χωρί δουλειά. Και αυτό που θέλω να μα υποδείξετε είναι αν αύριο γίνουν εκλογέ, τι θα ψηφίσουμε. Τσίπρα, τον κοτό. Όταν θα σοβαρευτεί εσύ θα ανατείλει ο ήλιο από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 Έχω γραμματέα, αγόρι μου. Έχω, έχω. Δεν στο έχω πει ότι έχω. Είναι γενικό γραμματέα ή απλά. Είναι γενικός γραμματέα γενικών καθηκόντων. Αποστόλη μου, ακούω αυτό το σημίτι που λέγεται το Τσίπρα. Ένα σημαδεμένο πλάσμα στην κοινωνία. Ένα τέρα που κατάστρεψε την Ελλάδα ολόκληρη με αυτό το βρωμό ευρώ που έχουμε. Ναι, αλλά δεν μπορεί του ανόητου, παιδί μου. <laughs> Προτιμά του μοχθυρού και του πονηρού. <laughs> Ο Τσίπρα είναι ηγέτη και θα μείνει στην Ελλάδα. Καλά, Μωρή, και εσύ μην ξανέγεσαι. γόλο του κάτου πε του. Καλά, εντάξει, είπαμε να πούμε Να πούμε μία. <laughs> Κατά του Σιμίτε, αλλά μην το καθίσει το θέμα και εσύ, είπαμε. Αυτοί όλοι που μα καταντήσανε είναι η δεξιοί, σαμαρικοί, παπαντρεικοί, σιμητικοί, δενιζελικοί. Αυτά τα καθάρισα. Συμφωνώ. Αν αυτή σήμερα εκφράζονται μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα άνθρωπο που πληρώνει αυτογόμεθα μαρτίε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έλλη, αλλά δεν μπορεί, δεν τον αφήνουν. Ναι, το καημένο, το χαϊβάνι. Όχι, αγόρι, δεν είναι χαϊβάνι. Αν το έρμε τα όλα του. Ναι, γιατί πατάει και ένα πόδι αν Το το λόγο τον κρατά. Αμα δεν, αυτό δεν άντρας, τι είναι αυτό το άντρα δεν είναι άντρα. Δεν μπορούσε αγοράκι μου να κρατήσει ο αλλάξη. Βλέπεις τι γίνεται από γερμανούσα από αυτό το καφίλ. Αν αφένα. λοιπόν δεν μπορούσε και λιγάει δεν, ο άντρα απειλέ, γιατί δεν το λέμε μα κομμάτα. Και, και, και εγώ στο χογέ και θέλω να τον βρω να του πω μια κουβέντα. Και Αλέξη, το εγώ. ζητούμενο είναι να έχουμε εδώ πέρα ένα άντρα. Έλατε, ο άντρα άντρας, ο κατσάτο είναι το θέμα. Ένα ή κανό. Να έχουμε ένα πρωτυπου. Ένα πρωτοπουργάμα να μην το απόκράσει. Όχι. Δεν έχουμε. Ναι. Δηλαδή τον έχουμε αλλά δεν τον αφήνουνε. Αποτέλεσμα δεν τον αφήνουνε. Είσαι και εσύ. Δεν τον αφήνουνε και έχω σκάσει. Βγάλε μωρή ένα διαβατήριο, πα και σωθούμε κι εμείς. Πού να πάει, και εγώ με την δουλειά. Δεν με νοιάζει που θα πα, πήγαινε όμω. <Το> <Το> Ναι, βεβαίως, αριστερή κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως, αριστερή κυβέρνηση. Αλλά αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης. Πρωτοφανούς κρίσης. Γι' αυτό έχουμε κρίση. Επειδή έχουμε αριστερή κυβέρνηση, θα μπορούσε να είναι μια... Συνέχεια αυτού που λέει ο πρωθυπουργό μα. Ένα παράδειγμα τώρα υπευθυνότητα και σοβαρού πολιτικού λόγου. Σοβαρότητα γενικό. Α μείνουμε στη λέξη σοβαρότητα, αφήσουμε τα υπεύθυνα, τα πολιτικά. Ε, στην αρχή τη κουβέντα τη συνέντευξη, χθε μιλάει για το προσφυγικό και θυμάται το περιστατικό στο Φαρμακονίσι που είχε γίνει ο Σαμάρα. Είναι αστείο να επικαλείται κανεί ότι η αιτία αυτών των ροών από την Ελλάδα είναι το γεγονό ότι υπήρχε μια υπουργό τότε η οποία έλεγε ότι η ελληνική ακτοφυλακή. Δεν θα πνίγει, δεν θα βυθίζει, δεν θα διακινδυνεύει να βυθίζει βάρκες στο Αιγαίο. Να είμαστε ξεκάθαρες αυτό, Διότι η προηγούμενη διοίκηση είχε ατυχήματα κύριε Γκάτης που ασκούσε μια διαφορετική στρατηγική. Και οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα... Οι Έλληνε και οι Ελληνίδε. Λέει ότι μπορεί να μείνει ήταν ατυχημένα τη ελληνική ακτοφυλακή, με ειδικό το ήταν... βραβείο Νόμπελ ακριβώ επειδή έχουν σώσει δεκάδε χιλιάδε ανθρώπινε ζωέ του. Λέτε, κύριε Πρόεδρε ότι μπορεί να μην ήταν ατυχήματα, αλλά να οφείλονται στην αποτρεπτική τακτική που ακολουθούσαν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Υπάρχει ένα μεγάλο φάκελο. Ο φάκελο Φαρμακονίση Το γνωρίζετε, έχουν γίνει και εκπομπέ για αυτό τον φάκελο. Είναι ένα μεγάλο φάκελο. Έχει έρθει στην Βουλή, έχει γίνει εξεταστική επιτροπή. Έχει έρθει στην Ειδική Εξεταστική Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή των Θεσμών. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Δεν θέλω όμω να ξήσω πληγέ. Αναφέρεται λοιπόν στα όσα, γίνει, στα όσα θλιβερά είχαν γίνει στο φαρμακονίσι. Και πάνω εκεί δομή, επιχείρημα. Οικοδομή, ένα επιχείρημα. Ότι οι προηγούμενοι έκαναν αυτά. Εμεί δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι ένα τρόπο. Περνάει η ώρα, κάποια στιγμή ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στο Twitter δίνει μια απάντηση. Μετά από διαφημίσει, του την λέει την απάντηση ο Χατζη Νικολάου στον Τσίπρα. Πίσω στη συζήτησή μα, να σας πω ότι είχα ένα μήνυμα πριν από λίγο. Το βλέπω τώρα στο κινητό μου από τον πρώην Υπουργό Ναυτιλία. Το κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που ήταν Υπουργό όταν έγινε η... το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι Και μου λέει ότι έχουν υπάρξει αποφάσει από την στρατιωτική και την αστική δικαιοσύνη και ότι, ο, ο, ότι καταδικάστηκε ο Τούρκος διακινητής. Δεν υπήρξε τίποτε αρνητικό για το λιμενικό και ότι μάλιστα ε, παραδέχθηκαν ε, οι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες που σώθηκαν ότι σώθηκαν χάρη στο λιμενικό μας. Ευτυχώ. Λίγο πριν είχε οικοδομήσει επιχείρημα ότι η προηγούμενη ήταν κακή και εμεί είμαστε καλοί. Και όταν έρχεται εδώ η απάντηση από τον Βαρβιτσιώτη όχι από κανέναν τόπ, εμπά περιπτώσει, δεν έχει σημασία ποιο δίνει την απάντηση. Όταν έρχεται η απάντηση, χωρί δεύτερη σκέψη, ανέρει το προηγούμενο σκεπτικό, τη δύναμη του επιχειρήματό του και λέει ένα ευτυχώ που τελείωσαν κάπω έτσι τα πράγματα. Γιατί υπήρχε ένταση στο συγκεκριμένο θέμα, είναι και το προσφυγικό στα πάνω του αυτέ τι μέρε και εποχέ. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό, δεν ήταν βέβαια το μόνο και δεν έχει καμία σημασία. Με το στόμα ανοιχτό μείναμε και μένουμε όταν ακούμε πάντα το Σταύρο Θοδωρά και έκανε ένα ωραίο, δεν είναι ακριβώς σάρδαμ, μπέρδεψε δύο λέξεις ε, πολύ βασικές, οι οποίες είναι και στο τέλος της φράσης του. Πριν από ένα συνέδριο λέγονται πολλά. Και από τα στελέχη. Αλλά νομίζω ότι οι του συνεδρίου με τέτοιε συντριπτικέ πλειοψηφίε αποδεικνύουν ότι εμεί που είμαστε το ποτάμι, είμαστε ένα ποτάμι. Προσπαθούμε Πώρα, να, να τα αλλάξουμε να όλα αυτά. Μπορεί τα μπερταλιάκια να υπάρχουν, τι άλλε φωνέ να υπάρχουν. Βεβαίω να υπάρχουν άλλε φωνέ, αλλά φωνέ που δεν απειλούν την φυσιονομία του κόμματο. Δηλαδή, mm. το ποτάμι θα συνεχίσει να είναι η καθαρή μεταναστευτική δύναμη τη χώρα. Mm. Το ποτάμι θα συνεχίσει να είναι η καθαρή μεταναστευτική δύναμη τη χώρα. Μεταρρυθμιστική δύναμη της χώρας ήθελε να πει, αλλά είπε μεταναστευτική δύναμη της χώρας, ίσως και να μην είναι λάθος εγώ να το διεκρινώ στέτιο, να είναι απόλυτα σωστό αυτό που είπε ο Σταύρος. <Δοί> Πρέπει να το πάρουμε όλη απόφαση. Ή τάνξ, ή επιτάσεις. Το χοντρέ είναι πολύ ο άνθυμο, ε Όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό. Πόσο φασισμό και ρατισμό, πόσο η ξενοφοβείτε από την εκκλησία Μπορεί να βγάλει ακόμα. Ο άνθμο. Ναι, έχει κι άλλο. Εδώ αυτού του λόγου αγάπη τα λέμε πάλι, βαρέ τα πουν 10 χρόνια. Αγάπη μόνο για τι τράπεζε από τον άνθυμο. Και του Έλληνε. Του χριστιανούν Έλληνε. Μάλλον όχι ακριβώ του χριστιανού Έλληνε. Του χριστιανούν Έλληνε που πάνε και στην εκκλησία Γιατί όταν είμαι σε χριστιανό και να μην αφήσει και τον βόλό, χέρι και να μην όχι, είσαι. και να είσαι άθεο. Καλά, αυτό είναι χειρότερο αλλά να είσαι χριστιανός και να μην το ακουμπάς είναι και μαλακία, δηλαδή Βέβαια. δεν έχει λόγο γιατί να σε αγαπήσει ένας άνθιμος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 Έλληνες. Είμαι γιαγιά. Συγγνώμη γιαγιά. Έχω εγγόνια, έξι εγγόνια. Καλά, εντάξει, έχει έξι εγγόνια, αλλά από βλέπω η διαπαιδαγώγηση. Παιδιά που έρχονται οι μετανάστες, γιατί δεν κάθονται να φυλάξουν την πατρίδα τους. Γιατί έχει πόλεμο λίγο η πατρίδα τους. Γιατί τους σκοτώνουν λίγο. Ο Έλληνας λυσιάζεται για την πατρίδα του. Τα ίδια όλοι Του παλαιόπορου. Αλλά εσεί από τα ραδιόφωνα κρατήστε ελληνικό οίκο. Μα πουλάνε όλοι! Μισό λεπτάκι, επειδή μιλάτε για τα παιδιά, τα ελληνάκια που έχουν πρόβλημα. Αυτοί είναι. που μα πουλάνε, σε αυτού που μα πουλάνε, είναι, είναι η Σύριοι, α πούμε. Είμαι. Ήρθα πριν ένα χρόνο από την Αυστραλία. Πηγαίνετε σε άλλα κράτη να δείτε αν δίνουν ούτε νερό, τζάμπα. Από την Αυστραλία, από το Σίδινε, ήρθα πριν ένα χρόνο. Δεν καθόσουν εκεί. Να κάτσω εκεί. Ναι. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. Όταν έφυγε, ήταν η πατρίδα σου. Είμαι. Γιατί Είμαι. δεν έκατσε να προστατέσει την πατρίδα σου και Αυστραλία που λες... Είναι ντρόπι σας που έχετε ένα μαγνητόφωνο Να λέτε όλο κατά της Ελλάδος Είστε ρε παιδιά Έλληνες Είστε βαπτισμένοι ή δεν είστε Όποιος είναι βαπτισμένος είναι Έλληνας Χρυσανός ο Σόνοψος Μην μπερδεύουμε τα θέματα Είναι Έλληνας, Δεν είναι Εάν δεν μιλάω με Έλληνα κλείνω το ραδιόφωνο μου και συγγνώμη Κλείστο κλείστο κλείστο μιλάμε... Φοβάμαι να σας κατηγορήσω για ρατσισμό λάθος Αν όμως. δεν μιλάω Αγριά, με ξυρισμένο κεφάλι σκίνη και δεν έχω ξανακώσει. Θα σα αρέσουν οι γαίοι, θα σα αρέσουν οι αναμαλίε. Είμαι γιαγιά και πονάω για τα παιδιά μου. Πονάω! Μην ακούτε με το φανή μου. Έτσι. Καλέ όχι! Η πρώτη ευχή είναι από τα παιδιά σου να το βρει, καταρχήν. Κατά δεύτερον, εγώ προτείνω φούρνους για του gay και του μιέλη. Όχι! Όχι, φούρνο, μικεμάτων. Γιατί είναι άνθρωποι και έχουν ψυχή Τι είναι άνθρωποι καλέ, οι γκέοι, είναι άνθρωποι Οι μετανάστες είναι άνθρωποι, σε παρακαλώ πάρα πολύ Μην πηγαίνει κόντρα θα πιστεύω σου, σε παρακαλώ φούρνους Μην... Πνιγμό θες, πνιγμό, ό,τι γουστάρεις, όχι φούρνο, όχι φούρνο Οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, μη μου τους κάνετε πρότυπα Αυτό λέω, να πάνε σε ένα φούρνο οι γκέοι, να ηρεμήσουμε κι εμείς Από το γύρο σε περνώ, έχω να σου, να σου καταγγείλω κάτι που άκουσα. Ότι εδώ στην περιοχή μα ένα στρατόπεδο έχει σχολεί μαγείρον. Θέλουν να το αδειάσουνε, Ρεφίδε, και να φέρουν τσιγαντιστέ, Σύριου και οτιδήποτε άλλο να δούμε. Μα. Είναι λίγο πόλμη η κατάσταση. Όσο να να θα βρωμήσουν τον τόπο Γιατί. Γιατί όσο να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είμαι Ήταν... ρατσιστή είναι η απάντηση. Όχι μην ψάχνει άλλη απάντηση. Γιατί είμαι ρατσιστή και φασίστα. Γι' αυτό. Κατήρα, Όχι αυτή η απάντηση. Το λέω για να μην ψάχνει. Συγγνώμη, Δεν είμαι ρατσιστή γιατί στο σπίτι μου φιλοξενώ ξη Έχω έχω Ρώσεις, έχω και ίδις, έχω... Δεν είναι έχω το ίδιο φίλο, δεν είναι το ίδιο. Αυτά έχουν άσπρο θέμα. Όπα, μην πεντευόμαστε. Έχω... Είναι έχω κοντά στην άρία. Έχω γεννηθεί στην αμερική και έχω γεννηθό μέσα στου μαύρου. Σου έχω... ράπει, έχω... σου ταιριάζει καλύτερα να λεσκέ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι βρώμοι. Για να φέρχονται να κάνουν κακό. Δεν έχονται για καλό. Εσεί οι δεν άνθρωποι που συμμετέχετε στον ΝΑΤΟ, ή ανοιχτό χρονοί Έλληνε. Γιατί συμμετέχετε για να κάνετε καλό. Μένα, δεν με ενδιαφέρει τον Νάο. Σε ενδιαφέρει να μην έρθουν αυτή η ευρωμηρέ ή σκρορόχρονοι να βρομήσουν. Κατάλαβα. Θέλει να έχω ισχυρά στον Μπορώ να βοηθήσω τον Έλληνα. Τον Έλληνα. Hey, ο Έλληνας το χάνον. Το Τον Έλληνα, ναι. Εμπερδεύμε τώρα Εάν τους ανθρώπους με τους Έλληνες. Αν και περισσέψει θα δώσω και Καθότι άνθρωποι είναι Σωστό, διάρκεια σήμερα που βρεθήκαν. Έλα, να σε καλά. Κύριε Χατς, Νικολέο, λυπάμαι, αλλά είναι μια απολύτω ανόητη αυτή. Και είναι ανόητη, διότι αν χάναμε το δημοψήφισμα είχα ότι δεν να Και κάποιοι εκείνες τις μέρες που ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε παρόμοιας ανοησίες, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τέτοια σκληρή γλώσσα, δεν έχω μιλήσει με σκληρή γλώσσα για κανένα πρόεδρο συνεργάτη μου. Και τιμώ την πολιτική διαφωνία. Τιμώ απόλυτα την άποψή του για το αν έπρεπε ή όχι να υπογράψουν. Αλλά δεν δέχομαι επί του πεδίου μίγα στο σπαθί μου. Άντε πάλι μίγα. Αυτό το ακούσαμε για να ακούσουμε πώς, ναι γυρίζει, όχι εδώ, στο σπαθί του, ε, για να ακούσουμε πώς συμπεριφέρθηκε στο άσετ της κυβέρνησης το Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτά τα είπε χτες βράδυ, τον είπα νόητο, λίγο πολύ. Και από την ίδια θέση, σε προηγούμενη πέρσι, περίπου τέτοια εποχή ήταν, είχε αποκαλέσει άσετ το Γιάννη. Ο Γιάννης Βαρουφάκη είναι ένα σημαντικό άσετ για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Είναι ένας γιατί μιλάει τη γλώσσα τους καλύτερα από ότι μιλάνε αυτοί μιλάει τη γλώσσα της οικονομίας βεβαίω έχοντας ριζοσπαστικές θέσεις και απόψεις αντιλήψεις ε, οι οποίες είναι δεδομένες, δεν κάνει πίσω εύκολα, είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος ε, εγώ το πιστώ αυτό την εντιμότητά του και το ότι επιμένει επιμένες απόψει του Αλλά οι απόψει φέτος είναι ανόητες. Πέρυσι ήταν πολύ καλές απόψει. ήταν και το asset Τη κυβέρνησης, όλα σε τόσο γρήγορο χρονικό, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πρώτη Μαρτίου σήμερα, πρώτη μέρα της Άνοιξης. Γιατί η προσπάθειά μας να ξαναφέρουμε στον τόπο την ελπίδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι και δεν θα είναι μια μικρή παρένθεση. Αυτή η Άνοιξη θα είναι... Άνοιξη θα είναι... Ξαναπέ... Θα είναι <Σαλαιόμαστε> άνοιξη. Θα είναι, άνοιξη, θα είναι, άνοιξη, θα είναι η άνοιξη του λαού μας. Θα είναι άνοιξη κερδισμένη. Έτσι λοιπόν, να καλωσορίσουμε και την Άνοιξη. Ο Σταύρο Ψυχάρη έχει γράψει αυτό για τη γάτα των Ιμαλαίων. Το δημοσίευμα μίλησε χθε και ο Πρωθυπουργό. Είπε για τον Ισαγγελέα που έχει συχνέ επισκέψει. Λίγο πριν γίνουν όλα αυτά, ξέραμε για τον Σταύρο Ψυχάρη μόνο ότι είχε πάρει 57 εκατομμύρια ένα δάνειο χωρί τα απαραίτητα χαρτιά. Χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Η τράπεζα Κούκου Μπάνκ προσφέρει τραπεζικά δάνεια στα μέτρα σου. Δάνειο 57 εκατομμυρίων ευρώ χωρί χαρτιά και εγγυήσει, χωρίς ενημερότητα, χωρί πιστοποιητικά, χωρίς υποθήκη. <Και> Άνοιξε και εσύ το δικό σου κανάλι, τη δική σου εφημερίδα το δικό σου ραδιόφωνο. 57 εκατομμύρια σε περιμένουν, χωρί διατυπώσεις, χωρίς γραφειοκρατία. Κουκουμπάνκ για ξενιαστή Δόλτσε Βίτα Καλή τράπεζα αυτή γιατί κυρίως τα, το πιο βασικό σε αυτά είναι η χαρτούρα. Τι γλιτώνεις, τη χαρτούρα και προχωράς, κάνεις το όραμά σου πράξη. Η Λαϊκή Επιτροπή Λούπολης, Η Λιούπολης όμως, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του πάμε για συγκέντρωση ηλικής βοήθειας για τους πρόσφυγες ε, κάνει από τη δική τη στη μεριά, αυτό ακριβώς, συγκεντρώνει Ε, υλικά πρώτη ανάγκη, φαγητό, ξηρά τροφή, νερό, βρεφικά είδη, πάνε κτλ. Στα γραφεία τη Λαϊκή Επιτροπή που είναι στη Στέφανου Σαράφη 40 στο Νησάκι. Ε, έχ, μου έχουν στείλει εδώ και τι ώρε. Αύριο είναι από τι 9 ω τι 12 το πρωί. Την Παρασκευή από τις 9 ω τι 12 το πρωί και από τι 6 ω τι 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα από τι 6 ω τι 9 το βράδυ. Και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή την άλλη εβδομάδα από τι 6 ω τι 9 το βράδυ. Λιπολίτε, όσοι θέλετε. Να τα να πάτε εκεί, ο, αν θέλετε, αν νιώθετε και την ανάγκη να κάνετε κάτι για όλα αυτά τα πολύ βαριά που βλέπουμε. Στα γραφεία τη Λαϊκής Επιτροπή, Στέφανο Σαράφη 40, 40 εκεί που γίνεται η Λαϊκή τα Σάββατα, στον Ισάκι, Φτάνουμε προ το τέλο σιγά-σιγά να σα πούμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένια. Λίγο μετά τη Μουρμούρα στι 10 παρα 10 στον Α. Τώρα έχουμε Λαό, το τρίτο μέρο, και αμέσω μετά έχουμε μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σα. Αν για τη Γαλλία κρατήσαμε ενός δευτούς σιγή, τότε και τη ΣΥΡΙΑ θα πρέπει να βγάλουμε τον παγκόσμιο σκασμό για τα επόμενα 30 χρόνια. Ναι, μην βγάλουμε πολύ. Βγάζουμε μόνο για τους πολιτισμένους το σκασμό. Εμείς οι πολιτισμένοι, οι πιο πολιτισμένοι, για την απολύτηση στην Ευρώπη. Έλα, γεια! Στο PSI θα προσκυνήσουν. Θα καταθέσουν Στέφανο, Δάφνηνο. Θα ζητήσουν συγνώμη Θα πλύνουν το στόμα τους Είμαι ο Υπουργό Οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέο. Έλα, Γιονάτη Έλα, παιδί μου. Τι είπε ο Απλύνουμε το στόμα μα. Βεβαίω να το πλύνετε. Yeah. Με μου. εντάξει. Ζω για τη στιγμή που θα πλύνουν. Θα να πλύνω τον Δεν σου να το στόμα σου, να μια φιλούμπα, στο Με γλώσσα.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 Τώρα, μόλι την άκουσα. Ποια. Την ακροάτρια. Τα animal party το είναι σατανικό, ε. Είναι του σατανά. Τώρα τι κατάλαβε αυτή από το animal party. Ότι πουλάμε το CD και τυνόμαστε κιόλα ζώα και αναπηδιόμαστε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν ο χριστιανισμό αποκαλεί πίμνιο τους ανθρώπου και μιλάει, α πούμε, για το απολωλό πρόβατο, είναι όλα καλά, ε. Γενικώ είναι ε... όλα καλά με τον χριστιανισμό. Δεν... Εκεί να δει παρτάρα. Ναι, να διδάσκω και θρησκευτικά. Ερωτάω πάντα τα παιδάκια αν θα ήταν ζωάκια, ποιο ζω... Ζω... ζωάκι θα ήθελαν να. Να Μου λένε άλογο, λιοντάρι, τέτοια. Κανένα δεν λέει πρόβατο. Γιατί δεν διδάσκει η πίστη μα τέτοια πράγματα. Πώ διδάσκει, δεν διδάσκει. Αυτό τα διδάσκει διδά. η πολιτική μα. Και πίστη, και πίστη. Γιατί όταν σου λέω ότι είσαι το Πολωνό πρόβατο, δεν θε να σε πρόβατο. Ναι, είσαι πρόβατο πάντως Είσαι πρόβατο, αλλά δεν θε να, το να είσαι. Οπότε διαλέει τον λιοντάρι. Τελικά, όσοι ψηφίσανε για πλάκα το. Το λεβέντι δεν είχε πολύ πλάκα. Δεν καταλαβαίνανε πόσο χρήσιμο. Δεν καταλαβαίνανε. Δεν βλέπανε, δεν είχαν ενημερωθεί πόσο χρήσιμο θα είναι. Πόσο δεν... λαγουδίνο ευχάριστο θα είναι για όλα αυτά που έρχονται. Δεν περίμενα να σοβαρέψει τόσο γρήγορα, η αλήθεια είναι. Ότι σοβάρεψε τώρα. Μάλιστα. Θέλει να, να, να βάλει όλε τι ώρε του λαού το αρχείο που έχει να το βάλει στο site. Από όταν πρώτο ξεκίνησε εκπομπή. Ε, παράδομα ακούμε, είναι ωραία. Βάλτα σε ένα αρχιάκι όπω τα, έχεις, τα εκπομπή. Που Αυτό που απ' όλα που βγάζω στην ικονικαό ακούσει μόνο όταν βγάζει κουτσούπα. Εφείλε του λε, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου και σου λέει ο κουτσούπα. Δεν έπρεπε να παρευτεί και δεν έπρεπε να κάνει παιδιά. Είναι δίκαιο. Έπρεπε ε. να παρευτεί και να κάνει παιδιά. Μί και αλλά αν μου άρεσε η διαδικασία, κατάλαβε. Ναι, σου λέω. Θέλω έλα, φυλάκια. Τα τελευταία backstage που ανεβάσατε στο Linofrenian.net.gr. Καλά, Άριστα, βάλατε το κεφάλι του γάπη του Ο γάπη είναι ο παλούρδο. <χωχω> το βάλατε ω σύμβολο υψηλή ευφυία.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 Και ο, ο Πουλόπουλο μα έκανε κομμουνιστές Ντροπή στο Δηλαδή είστε το... και μαλάκοι ή κομμουνιστέ με λίγα λόγια. Θα φάω, δεν έχω αντίρρηση. Ακούστε να σα κάνει ανθρώπου. Καλό. <Το>